Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε σήμερα την ανάγνωση ενός βιβλίου που συνέγραψε ο Γέρον Εφρέμ ο φιλοθείτης. Φιλοθείτης διότι εχρημάτισε πολλά χρόνια ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Το βιβλίο επιγράφεται ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλώτης, εγεννήθη το 1897, εγκοιμήθη το 1959. Έζησε εν συνόλο 62 έτη. Είναι μια έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου, Αριζόνας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εισαγωγικό σημείωμα από πνευματικό εγγονό του. Το Άγιον Όρος είναι αυτό που με το έμψυχο δυναμικό του συνεχίζει την παράδοση όχι μόνο της ασκητικής πνευματικής ζωής και της καταδύναμην αγγελικής πολιτείας αλλά και την παράδοση της νοεράς ησυχία της νοεράς και καρδιακής προσευχής. Είναι αυτό που ανέδειξε στα χίλια χρόνια της ιστορικής πορείας του αναρίθμητες οσιακές μορφές. Και πιστεύω, γράφει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος που κάνει την εισαγωγή αυτή, πως όλοι αυτοί υπήρξαν η μεγαλύτερα πνευματική προσφορά στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όχι μόνο στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί από αυτούς τους οσίους μοναχούς κοινοβιάτας κελιώτας, και λιώτας, αναχωρητάς, και ησυχαστά έγιναν γνωστοί και μεταγαλλιάσεως αποδεκτοί ως Άγιοι, αφενός μεν από τους Αγιορείτας Πατέρας, αφετέρου δε από το όλο πλήρωμα της Ορθοδόξου Ελλαδική Εκκλησίας, κληρικούς και λαικού. Άλλοι πάλι, και αυτοί ήσαν οι περισσότεροι, θέλησαν να παραμείνουν στην αφάνεια ακόμη και μετά την οσιακή κίνηση τους. Και αυτό το κατόρθωσαν με πολλούς κόπους και με τη βοήθεια κυρίως του Θεού, αφού η αληθινή αρετή ως γνωστόν δεν κρύβεται. Ο αληθινός ο αγιορείτης μοναχός και δι ο ησυχαστής, με τη βοήθεια κυρίως της νοεράς νηπτική εργασίας του, με τους ασκητικούς το αγώνες και με το κομποσκινάκι του προσπαθεί εν Χριστώ με πολλή επιμέλεια να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στην αφάνεια χωρίς να επιδιώκει ουδεμία αναγνώριση από κανένα. Γι' αυτό πολλές φορές μετακινείται από τόπο σε τόπο και άλλοτε ο Αγίο Πνεύματι κάνει και τον Σαλό για να αποφύγει τιμές και δόξες. Ανανεωτής και συνεχιστής της ησυχαστική παραδόσεως του Αγίου Γρηγορίου του Πάλαμα και της όλης χωρίας των νηπτικών πατέρων, υπήρξε ο θεοδίδακτος γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Ο οσιότατος γέροντας Ιωσήφ, κατά κόσμον Φραγκίσκος Κώτης, γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της Πάρου το 1897 αλλά το Άγιον Όρος ήταν εκείνο που τον ανεγέννησε πνευματικά και εν Χριστό Ιησού τον μετεμόρφωσε, τον εδόξασε και τον κατέστησε θεόπτην ως άλλον Μωυσή, ύστερα από μια συγκλονιστική και θαυμαστή ασκητική πορεία καθάρσεως από το σύνολο των ψεκτών παθών και δι του σαρκικού. Η αντιμετώπιση του πάθους αυτού, όπως απεδείχθη, ήταν μαρτυρική. Ήταν τόσο μεγάλη η μανία, η λύσα και η κακία των φθονερών δαιμόνων εναντίον του γέροντος, αλλά και τόσο αξιοθαύμαστος και ανυποχώρητος η αντίστασή του στο πάθος αυτό, που μόνο στα ασκητικά συγγράμματα αναφέρονται και καμιά ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει την κόλασή του, παρόλο που υπήρξε αγνότατος όπως εξήλθεν εκ της του Αγίου Βαπτίσματος. Έτσι, δια της πλήρους καθάρισεως εκ των παθών, σύλθεν στον θείο φωτισμό νοός και καρδίας, καλλιεργώντα ιστελιότα των βαθμών ολόκληρη την κλίμακα των αρετών και δια των θείων αυτού αναβάσεων έφτασε στη θέωση. Το ότι υπήρξε μέτοχος θεϊκών βιωμάτων και μίστης, εξαποκαλύψεως και άκρας συγκαταβάσεως των απορρίττων μυστηρίων του Θεού, κατέστη γνωστό και πέρα των ελληνικών συνόρων, από την δημοσίευση αρκετών επιστολών του, από διεσώθησαν διασώθησαν από τους παραλήπτες τους, όπως επίσης και 12 επιστολών προσερημήτων μοναχών, σε έναν τόμο, εκδοθέντα το 1979, με τον τίτλο έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Μέρος των τελευταίων επιστολών προς ερημή μοναχών περιλαμβάνεται και σε ένα μικρό θεολογικότατο πόνημά του πράξεως και θεωρίας με τον τίτλο «Η δεκάφωνος πνευματοκίνητος Σάλπινγκς». Το ότι ήταν εκκηλίας μητρός προορισμένος να γίνει μαθητής και ιδικός Απόστολος Χριστού, ενώρεση και σπηλαίης της γης, καταδεικνύεται από το όραμα τις ευσεβούς μητέρας του που είδε όταν ακόμη ήταν ασαράντιστο βρέφος. Είχε δει με τα μάτια της ψυχής της να εμφανίζεται μπροστά της ένας ολόλαμπρος άγγελος κυρίου, να παίρνει στα χέρια του τον μικρό Φραγκίσκο και συγχρόνως να τις δείχνει ένα πινακίδιο με ονόματα λέγοντά τη ότι είναι γραμμένος εδώ, δηλαδή το τάγμα των επιγείων αγγέλων. Ο τότε Φραγκίσκος παρέμεινε μέχρι τις εφηβικής του ηλικία κοντά στην οικογένειά του, η οποία τον βοήθησε επικοιλωτρόπως. Στα 18 του όμως χρόνια φεύγει από την Πάρο και έρχεται στον Πειραιά, όπου εργάζεται μέχρι τη στρατεύσεώς του στο πολεμικό ναυτικό. Όταν αποστρατεύθηκε, ασχολήθηκε με το εμπόριο ως μικροπολιτής με κέντρο την Αθήνα. Το βιβλίο «Νέο εκλόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου» με βίους Αγίων, Μαρτύρων και οσίων σερίμου που του δώρισαν προκάλεσε τον θαυμασμό του αλλά και την απόφασή του να γίνει μοναχός. Πυρπολείται από Θείο Έρωτα ο νεαρός Φραγκίσκος, ύστερα από θεϊκό όραμα, στο οποίο δύο ουράνιοι αξιωματικοί των ανακτόρων της Άνω Ιερουσαλήμ, αφού του εφόρεσαν ολόλαμπροι και πάλευκοι στολή, του είπαν «Από εδώ και μπρος θα επιρετής εδώ». Η θεϊκή αυτή εντολή του κατέτρωγε καθημερινά τα σφλάχνα και ύστερα από αρκετές δοκιμασίες στα βουνά της Πεντέλης, αναχωρή για το Άγιον Όρος το 1921, σε ηλικία 24 ετών πρώτος του σταθμός στα Κατουνάκια όπου ζούσε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ με τη μικρή του συνοδεία κοντά του παρέμεινε για λίγο καιρό και στη συνέχεια έζησε ως εριμήτης μέσα σε σπηλιές με αυστηρή νηστεία, αγρυπνία, πτωχία και αδιάλειπτη προφορική προσευχή Ύστερα από δύο χρόνια σκληρών παλεσμάτων και κακοπαθιών, και αφού έλαβε ουρανόθεν και υπερφυός την νοεράκια καρδιακή προσευχή, δίκην απαλής λάβρας, προερχομένης από το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως στην κορυφή του Άθωνα, συνεδέθη μετά του γέροντος Αρσενίου, με τον οποίον παρέμεινα αναχώριστη μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Καθοριστική στην υπτική νοερά εργασία του, το ησυχαστικό του πρόγραμμα και την τάξη ήταν η γνωριμία του με τον ησυχαστή πνευματικό φημισμένο Παπαδανίλ που ασκήτευε στο ιστορικό κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου και που ήταν έγκλειστος, λίαν σιωπηλός, διακριτικός και εφόρου ζωή λειτουργός με ολονίκτια και ναερόαψας ευχή και που αν δεν έγινε το λάσπιτο έδαφος από την πλημμύρα των δακρύων του, δεν τελείωνε την Θεία Λειτουργία. Έτσι ο Γέροντας Ιωσήφ έγινε συνεχιστής όχι μόνο της νηπτικής νοεράς καρδιακής ησυχία, αλλά και της συνεχούς Θείας Μεταλήψεως, ακολουθώντας πιστά την ορθόδοξη παράδοση των νυπτικών πατέρων, του Αγίου Γρηγορίου του Πάλαμά και των ησυχαστών του 14ου αιώνα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και των κολιβάδων, του ανονίμου Ισυχαστού της Νυπτικής Θεωρίας και άλλων επωνύμων και Ανωνύμων νηπτικών Αγίων Πατέρων. Στην πορεία προς την Θέωση και την καταχριστό, χάριν, υπήρξε καταπληκτικός βιαστής στην αναζήτηση και κατάκτηση της Θείας Αγάπης, γι' αυτό και πλέοντας στο ουράνιο πέλαγος αυτής Ανέκραζε με τα θαυμασμού και εκπλήξεω. Παύσον γλυκία αγάπη, τα ύδατα τη Ισχάριτο, ότι εαρμονίε των μελών μου διελήθησαν. Υπογραμμίζω όμω ότι η ξηώθη του θείου πυρό τη αγάπη εντό της καρδίας αυτού, ω άλλη βάτο κατακεωμένη και μη καταφλεγωμένη, οφείλω, συνεχίζει ο Πατριστέφανο, αυτοχρόνους να τονίσω τα προηγηθέντα μακροχρόνια αιματερά παλέσματά του, αφενός μεν με τους μοχθηρότατους και ανθρωποκτόνους δέμονας, αφετέρου δε με την ιδίαν αυτού πεπτοκίαν φύση. Γι' αυτό και η τόσο σκληρή βία, για ολονύκτια αγρυπνία 8 έως και δέκα ορών καθεκάστην, για αυστηρότατη νηστεία, εγκράτεια και ακτιμοσύνη, για αγόγηστη υπομονή, για την απόλυτη υπακοή στον απλούν γέροντα εφρέμ τον Βαρελά και γενικά στο θέλημα του Θεού, καθώς και στο δεδοκιμασμένο ασκητικό πρόγραμμα, για την ακρότατη σιωπή και για την αδιάλειπτη ευχή ή την νοερά καρδιακή προσευχή τα δακρύων, και πένθους, είδου πώς εδάμασε θυμό οργή, και φιλαυτία, φθόνο και αργολογία, ήηση και καινοδοξία και δι τα σαρκικά κινήματα του σώματος και των φρικαλαίων λογισμών κατακτώντας με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια της Παναγίας μας την απάθεια. Γι' αυτό και υπήρξε προς τον εαυτό του ανελαίητος και ανυποχώρητος χωρίς παρεκκλήσεις από την κακοπάθεια της όλη ασκητικής του βιωτή παρόλο που ευασανίζεται σκληρά τα τελευταία του ιδίως χρόνια από επώδυνες ασθένειες. Η σχετική αναφορά του σεβαστού μου γέροντος Εφρεμ του συγγραφέως του βιβλίου αυτού, σε κάπως εκτεταμένα γεγονότα από την προσωπική ζωή των υποτακτικών του και όσων έζησαν έστω και για λίγο κοντά του, την χάνει πιστεύω αναγκαία, διότι καταμαρτυρούν την ιστορική πραγματικότητα της όντως αγιασμένης ζωής και θεοφόρου πολιτείας του. Στη δε σαραντάχρονη αιματοβαμμένη και ασκητική πορεία του έπαθε επικοιλωτρόπος και έτσι έμαθε, γνώρισε και βίωσε όλους τους τρόπους των ασκητικών αγώνων γι' αυτό και δίδαξε απλανώς και με τα πολύ συνέσεως και διακρίσεως τους θέλοντας με τα πάσης αυταπαρνήσεω να γευθούν την άφθαρτο βρόση της νοεράς προσευχής και το το ζών το εκ των θεϊκών εις αυτών αποκαλύψεων. Τους πολυπληθείς αυτούς θησαυρούς της Θείας Χάριτος, τους ασφαλισμένους εν την αυτού, τους πρόσφερε απλόχερα όχι μόνο τους αγαπώντας αυτών μέχρι αυτοθυσίας ευλογημένους υποτακτικούς του, αλλά και στους μεταπίστεως αναζητούντας τον ουράνιο και κρυμμένο Μαργαρίτη της θίας Αγάπης. δέτους πνευματικούς του απογόνους και αδελφούς εν Χριστώ, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, άφησε ως Ιερά Παρακαταθήκη όχι μόνο την εμπράξη και θεωρία διδασκαλία για την νοερά και καρδιακή προσευχή, αλλά και την άπειρη αγάπη και στοργή του, την ανυπόκριτη μακροθυμία του, την διακριτική του παιδεία Σοφία κυρίου, την άκρα του συγκατάβασης στην ανθρώπινη αδυναμία και τέλος το ασκητικό του παράδειγμα και όσα βαρύτατα συνεπάγεται αυτό. Αυτόν τον ατίμητο θησαυρό, τον συλλεγμένο με το αίμα της όλης ησυχαστικής πολιτείας του γέροντος Ιωσήφ, τον μοίρασε απλόχερα ως γεύση ζωής ο ευλογημένος υποτακτικός Αρχιμανδρίτης Εφρεμ Φιλοθεήτης, που όπως είπαμε είναι ο συγγραφέα του παρόντου βιβλίου, που εγκαταβίωσε στην ασκητική του συνοδεία από το 1947 έως τον Αύγουστο του 1959, 12 χρόνια. Οπότε εκοιμήθη οσιακό, ο αγιασμένος γέροντάς του Ιωσήφ. Πλήθος από τις προφορικές και γραπτές διδαχές, συμβουλές, υποδείξει και πατρικές νουθεσίες του πατρός Εφραίμ είχαν και έχουν όσον αφορά την υποδειγματική ασκητική ζωή του Οσίου γέροντός του Ιωσήφ. Και τούτο όχι μόνο προς τους μοναχούς και τις μοναχές που συγκρότησαν τις υπαυτών συνοδείες και κοινοβιακές μονές στο Άγιον Όρος, Ελλάδα, Αμερική και Καναδά, αλλά και προς τα χιλιάδες πνευματικά αυτού τέκνα απανταχού της γης, κάνοντας τους κοινωνούς των ασκητικών παρεσμάτων και της θεία Ευρωσύνης εκ των καρπών της νοεράς προσευχής, που δίδαξε με πράξη και θεωρία. Οι πολυτιμότατες αυτές αγιοπνευματικές αναφορές του πατρός Εφραίμ, του φιλοθεήτου, στον όσιον γέροντά του Ιωσήφ τον ησυχαστή και Σπηλεώτη συνελέγησαν με ιδιαίτερη προσοχή και προσφέρονται στον παρόντα τόμο για την αναγνώριση από το πείρωμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας του μεγάλου ησυχαστού του 20ου αιώνος του Θεόπτου, του Ασκητού, του Απλανού Εργάτη της Νοεράς Προσευχής και του Αναβιωτού της Παλαμικής Παραδόσεως. Πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, ως εισαγωγικό σημείωμα από πνευματικό εγγονό του γέροντος Ιωσήφ του Ισύχαστού, του πρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Και τώρα λίγα για την Ζωή για τα νεανικά χρόνια εν γέννη για τον βίο του γέροντος Ιωσήφ του Ισιχαστού. Γενέτηρα του γέροντος Ιωσήφ, όπως είπαμε, ήταν το χωριό Λεύκες της νησού Πάρου, του τρίτου σε μέγεθο νησιού των Κυκλάδων. Το νησί φημίζεται για τον περίφημο ναό της Εκατονταπηλιανής, που κτίστηκε τον 4ο αιώνα από την Αγία Ελένη, για την Ξακουστή Ιερά Μονή και για την Ιερά Μονή Θαψανών του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Η μητέρα του λεγόταν Μαρία, το Γέανος Ραγκούσι και γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου το 1871. Σε ηλικία περίπου 17 ετών παντρεύτηκε τον πρώτο άντρα της τον Λεωνάρδο Ζουμί. Οι γονείς του Λεωνάρδου ήσαν πρόσφυγες από την Οδυσσό τη Ρωσίας της σημερινής νοτίου Ουκρανίας και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ και ένα βρέφος που πέθανε αβάπτιστο. Αλλά ο Νεωνάρδος πέθανε όταν ήταν μόλις 20 χρονών και αναγκάστηκε η Μαρία να ξαναπαντρευτεί το 1890. Ο δεύτερος άνδρας της ήταν ο Γιώργος Κώτης, γεωργός στο επάγγελμα και γράματος. Ήταν μέμπτοχος, αλλά πολύ ευλαβής και εξαιρετικά σεμνός και τις αρετές του αυτές τις μετέδωσε και στα παιδιά του. Με τον Γιώργο Κώτη η καλή Μαρία απέκτησε εννέα παιδιά. Τα πρώτα τρία παιδιά τους κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία. Παρέμειναν όμως στη ζωή τα υπόλοιπα έξι, τα οποία ήσαν κατά σειράν η Εργίνα, ο Εμμανουήλ, ο Φραγκίσκος, ο Γέρον Ιωσήφ ο Ισιχαστής, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1897, ο Λεωνάρδος, η Μαρουσό, και ο Νικόλαος, ο μετέπειτα πατήρ Αθανάσιος. Μόλις γεννήθηκε ο Νικόλαος, το 1907 πέθανε ο πατέρας τους σε ηλικία μόλις 40 ετών. Το μικρό σπιτάκι τους ήταν μέσα στο χωριό, απέναντι από τη σημερινή Δημοτική Βιβλιοθήκη. Για να μπει κανείς μέσα σε αυτό, ανέβαινε οκτώ μικρά πέτρενα σκαλοπάτια και βρισκόταν μπροστά σε δύο πολύ ταπεινά και μικρά δωμάτια, 3,5 επί δυόμιση μέτρα. Σε αυτά τα δύο δωμάτια έζησαν οι γονεί και τα έξι παιδιά τους. Εκεί έζησε φυσικά και ο Φραγκίσκος για δεκαεπτά περίπου χρόνια. Είναι να θαυμάζει και να απορεί κανείς πως τόσο μικροί χώροι φιλοξένησαν τόσες πολλές ψυχές με τόσες ανάγκες. Είναι όμως γνωστό πως τα μικρά σπίτια, επειδή φέρνουν κατά σε άμεση επικοινωνία τα μέλη της οικογενείας, δημιουργούν περισσότερη ζεστασιά, ενότητα, αγάπη και χαρά στην οικογένεια. Σήμερα το φτωχικό αυτό σπιτάκι έχει μετατραπεί σε μικρό κατάστημα, όπως και το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Άξο. Η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ, η Μαρία, ήταν όντως άνθρωπος του Θεού. Σεμνή, με έμφυτη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και της αυτομεμψίας, χαρίσματα τα οποία καλλιέργησε και στα παιδιά της. Είχε απλότητα και καθαρότητα ψυχής, έβλεπε δε οπτασίες, συνήθω όταν πήγαινε στην εκκλησία, είτε για την ακολουθία, είτε για να περιποιηθεί τον ναό. Μόλις γεννήθηκε ο Φραγκίσκος, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο στρώμα της με φασκιωμένο το μωρό δίπλα της, είδε την εξίσο Τη Της φάνηκε ότι άνοιξε η σκεπή του σπιτιού και μπροστά της φανερώθηκε ένας χαριτωμένος νεανίας, τόσο λαμπρό που δεν μπορούσε να τον αντικρίσει από τη λάμψη του. Ο άγγελος πλησίασε το μωρό και άρχισε να γράφει το όνομά του σε μια πλάκα. Απόρρισε Μαρία και τον ρώτησε με ανησυχία. Τι κάνει εκεί, γιατί γράφεις το όνομά του. Τον χρειάζεται ο βασιλέας. Όχι, δεν μπορείς να το πάρεις, αυτό το μωρό είναι δικό μου. Σου λέω είναι γραμμένος και τις δείχνει ένα κατάλογο. Επειδή τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της είχαν πεθάνει μικρά, η μητέρα σχημάτισε την αντίληψη πως ο άγγελος ήθελε να πάρει και τον Φραγκίσκο της πρόωρα. Έτσι, όποτε θυμόταν την Αγγελοφάνεια, έκλαιγε απαρηγόρητα με μητρικό πόνο. Όταν όμως πέρασε ο καιρός και ο Φραγκίσκος μεγάλωσε και δεν πέθανε, κατάλαβε πως η καταγραφή σήμαινε πως ο Επουράνιος Βασιλεύς καλούσε τον Φραγκίσκο το στρατό των επιγείων αγγέλων του, τον μοναχισμό. Μια άλλη φορά είδε φοβερή οπτασία της κολάσεως και μόλις συνήλθε είπε στον μικρό Φραγκίσκο «Βρε παιδάκι μου, τι είδα, τι είδες μάνα» «Είδα πως πήγα στην κόλαση και έβραζαν σαν τα φασόλια οι κολασμένοι άνθρωποι. Έβγαιναν και ξανάμπαιναν στο πύρ της Κολάσεως. Μεγάλη επίδραση στην Πάρο της εποχής του μικρού Φραγκίσκου άσκησε ο Όσιος Αρσένιος ο Αγιορείτης 1800-1877 που εργάστηκε με εξαιρετικό ζήλο για την πνευματική κατάρτιση των Παριανών ως εξομολόγους. Ο αγνός λαός του νησιού τόσο τον αγάπησε ώστε και ζώντα τον τιμούσε ως Άγιο. Στο κλίμα αυτό λοιπόν ανατράφηκε ο μικρός Φραγκίσκος, που ήταν αυστηρά εκκλησιαστικό, διότι όπως θυμόταν ο ίδιος, όταν ήταν μικρός του έλεγαν «Παιδιά, είναι μεγάλη σαρακοστή, να μην παίζετε πολύ, να μην μιλάτε, να μην γελάτε, είναι Αγία περίοδος, η τάξη της οικογένεια του Φραγκίσκου ήταν πολύ αυστηρή. Ο πατέρας του κάποτε κάποτε θύμωνε μαζί του για τις ζωηράδες του. Μια φορά μάλιστα είχε πάρει την απόφαση να του τις βρέξει για τα καλά. «Θα τον δίρω τον Φραγκίσκο για αυτό που έκανε», έλεγε. Ο μικρός Φραγκίσκος όμως ήταν μεν ζωηρός, αλλά και πολύ υπάκουος και συνετός. Όταν λοιπόν έμαθε τι είπε ο πατέρας του, σκέφτηκε «εφόσον θέλει να με δείρει, θα με δείρει». Έτσι πλησίασε ήσυχα μπροστά στον πατέρα του που καθόταν στο σκαμνάκι του και έσκυψε ταπεινά το κεφαλάκι του για να της αρπάξει δείγμα της τελείας υπακοής του. Ο πατέρας του που ήταν πιστός και καλόκαρδο άνθρωπο, σκλαβώθηκε από αυτήν την κίνηση του μικρού του γιου και με δύο κόμπους δάκρυα στα μάτια του είπε «Άντε φύγε από εδώ». «Ούτε να σε δύρω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που έχεις». Ο μικρός Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε δεύτερη λέξη, αμέσως έφυγε και έλεγε κατόπιν χαρούμενος στα αδελφάκια του. Με την ταπείνωση γλίτωσα το ξύλο του μπαμπά. Έτσι από μικρός είχε καταλάβει το μέγεθος, τη δύναμη και την αξία της χριστιανικής ταπεινώσεως. Και αυτή η αρετή, όπως θα δούμε, στάθηκε το θεμέλιο για τα μεγάλα πνευματικά χαρίσματα που απέκτησε ως μοναχός κατόπιν. Στις 16 Αυγούστου 1904, ο Φραγκίσκος σε ηλικία 7 ετών ενεγράφει στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου του χωριού του. Δασκάλα του ήταν η Σοφία Πεμψιάδου Καντιότου, η μητέρα του επιφανούς Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, ο οποίος, εξ όσων είναι ακόμη εν ζωή υπέρ εκατοντούτης στην Φλόρινα. Ο Φραγκίσκος ήταν ιδιαίτερα ευφύης και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια μάθαινε αμέσως τα μαθήματα. Το μαθητολόγιο που ακόμα σώζεται φανερώνεται πως πάντοτε αρίστευε. Εάν συνέχιζε τις σπουδέ του είναι βέβαιο πως τα προόδευε πολύ διότι ήταν πανέξυπνος. Αλλά δυστυχώς όταν τελείωσε την τετάρτη τάξη του δημοτικού πέθανε ο πατέρας του και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο για να φοιτήσει τη μητέρα και τα αδέλφια του. Στη μικρή και άγωνη πάρο η ζωή ήταν ανέκαθε δύσκολη. Οι εργατικοί κάτοικοι κατάφερναν να πορευθούν καλλιεργώντα τα λιγοστά χωράφια τους, κυρίως με δημητριακά και λαχανικά, και επιμελούμενοι την κτηνοτροφία και την αλληλία. Έτσι ζούσε και η πολυμελής οικογένεια του Φραγκίσκου, αλλά με την κίνηση του πατέρα του, το 1907, τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ. Το πλήγμα ήταν μεγάλο για την οικογένεια και ιδιαίτερα για τη μητέρα του Μαρία. Στάθηκε βαρύς ο κλήρο της. Σε ηλικία μόλις 36 ετών είχε χάσει δύο άνδρες και τέσσερα παιδιά. Όπως ήταν φυσικό, η ξαφνική ορφάνια προκάλεσε στον μικρό Φραγκίσκο μεγάλη θλίψη που με το πέρασμα όμως του χρόνου είχε ευεργετική επίδραση στην παιδική ψυχούλα του. Ο μικρός Φραγκίσκος άρχισε να βοηθεί τη μητέρα του όσο μπορούσε ώστε να τον πόνο και τη δυσκολία της χειρίας. Έτσι η πονοψυχία σφράγισε την παιδική του καρδιά και έκτοτε απετέλεσε ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Πράγματι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πολύς αγάπης. Έτσι από μικρός ο Φραγκίσκος άρχισε να απασχολείται με διάφορες μικροδουλειές για να βοηθεί την οικογένειά του. Ήταν δε πολύ νοικοκύρης. Για την παιδική του ηλικία ανέφερε αργότερα ο γέροντας Ιωσήφ Είχαμε κανά δυο κοτούλες Παίρναμε τα αυγά Τα δίναμε στο μπακάλι Και μας έδινε κανά σαρδέλες Και τις αρδέλες τις κόβαμε κομματάκια Τις αλήφαμε στο ψωμί για να φάμε Πηγαίναμε το αυγό και πέρναμε μια σαρδέλα Γιατί το αυγό ποιος να το πρωτοφάει Καμιά φορά σαν παιδάκι πήγαινα στην Κατσίκα και βίζενα γάλα. Τόση ήταν η φτώχεια τους, ώστε το 1914 η Μαρία, με βαριά καρδιά, αποφάσισε να στείλει τον Φραγγίσκο τη και τον μικρότερο του αδελφό Λεωνάρδο στην Αθήνα για να εργαστούν. Εκεί στην Πάρο δεν υπήρχε τρόπος να ζήσουν, ενώ στην πρωτεύουσα υπήρχε ελπίδα πως κάτι θα έβρισκαν. Ο Φραγκίσκος ήταν τότε 17 χρονών παλικάρι και ο Λονάρδος μόλις 12 ετών. Για την Αθήνα όμως στην οποία πήγαν να εργαστούν, πρώτο ο Θεός θα μιλήσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.